Καλησπέρα στους ακροατές του Newscast 3-5 πέντε 35ο δηλαδή Δε πεις και την που βήκαμε Ποια εξυπνάδα. αριθμό, Κάθε φορά λέμε το το τρέπετε πηγάδια. <σ lag w> <χ88> ναι. <αραχώνεται>. Ωχ. Αυτό θα το θα είμαστε πολύ... Και περίμενε ναι. κάτσε. Περίμενε. Ναι. Πέριμε. Είμαστε στο σπίτι του Άγγελου. Οι... Σήμερα έχουμε 2 Έκτου 2008. Είμαστε εγώ, ο Χρήστος, ο Άγγελος και ο Αποστόλης. Yeah. Όπως συνήθως δηλαδή. Για yeah. Τέσσερα Και τώρα μπορείς να πεις τι, τέσσερα. <laughs> <laughs> <laughs> εγώ, ο σου <laughs> Εγώ είμαι ο Χρήστος. <laughs> ναι, σωστό. <laughs> ε... Τι μπορώ να πω τώρα. Μπορείς να πεις αυτό που θέλει να πεις και σε διέκοψα. Ε, τώρα πέρασε, δεν έχει ζύγιο. Θέλω να ότι απλά θα είμαστε πολύ δημοφιλείς στο το επεισόδιο θα είναι πολύ δημοφιλές στην Άουσα Γιατί? επειδή δεν θα <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Μάλιστα. Εεεε τι νέα. Si δεν είχες να πει ένα νέο χρήμα. Του okay. έλεγες πω το νέο, θα πω το νέο. Είχε, το νέο το έχεις... Ήpi και εσύ τι θες να πεις. Ε, θα πω μετά. Ας σου πω το Άγγελος που πήγε στην πάτρα. Να σου πει που Αν θες πήγε στην πάτρα πώς την πάτρα. Ναι εγώ πήγα στην πάτρα. Καλά Στην πάτρα. Δεν ανοίγεις πάρα πολύ από την πόλη πάτρα. Έχεις 3-4 πλατείες και 2-3 πράγματα να δεις, αλλά αυτό... Ωiii! Θεσσαλονίκη, πάρε τη Θεσσαλονίκη. Κάτι που να ενδιαφέρει, επειδή με αυτόν που ενδεχομένως να θέλει να επισκεφτεί την σου, να δει... έστω από αυτά τα 3-4 που λέεις ότι είχε. Έχει ένα τεράστιο φύλλο που μπορεί να δίνει, πολύ τεράστιο, θα φωτογραφία μετά που Μα τι, ξένε ένα τεράστιο Μπορείς να μας πεις... Έχει κάνα μουσείο, χώρο που μπορείς να δεις... Έχει την πλατεία του Αγίου Νικολάου και του Αγίου... Πάντως ακούγονται πολλά για τις πατρινές Πόσα αυτό που λένε τα 5B, πόσα ποι Ναι, σωστά, αλλά δεν το πούμε καλύτερα γιατί... Θα ήθελα δεν ξέρω, όχι τους πατρινούς και τα πει, δεν είμαι σίγουρος Αντρέα, εγώ τα ξέρει ένας φίλος τα πει αυτά, ναι, όντως Και θα το πούμε, να κάνει audio comment Λοιπόν, ωραία, και πέρα από το, από τους μεγάλους φίνικες και τις 250 πλατείες Από ή πώς θα πάρει, γιατί με έχει καφετές, μπορείς να κάτεις, ας πούμε, ξενυχτάδι κάτω έναν το άλλο Έχεις ξεχά, και δεν πήγα, και άκουσες ότι έχει οι καφεταίες δεν έχει τόσο πολλές στα είναι, είναι μαζεμένες λέει. σε συνδιοκημένα σε με και τις Να κοιούς τις πλατείες αυτές, αλλά πώς γιο γιο έχει πώς είναι σε... Λέει. Σε... Λέει. σε αυτά που ήταν κοντά στα TI, 2 ευρώ Σε, αυτά που, ήταν στα... σε αυτά που ήταν σε δημοφιλή πλατεία και είχε 3 Ο είχε Αλλά ήταν τρίτο του Ε, εντάξει Κοντά λέει ότι είχε 2 ευρώ Και στις τα παρεμιστήμια είναι έξω από την πόλη, έτσι. Ναι. Είναι ένα μελεφορείο και είναι δημόσιο τελεφορείο, γιατί κάτι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι μεγάλη πτυχή. Διδικά μας τελεφορείο, μπορείς να το δεις. Άμα είναι παλαιωμένο και σε σαράβαλο είναι δημόσιο. Είναι πολύ μεγάλη υποτυχία τελεφορείο γενικά. Κατάω. Εκεί. Γιατί εδώ πρέπει να έχουμε τα φοβερά λεφορεία, έτσι, με κλιματισμούς και τέτοια πράγματα. Το νιώθεις Μπήκας προάλλες στους 40 κλεισιών για να ανέβω σπίτι, σπίτι, ηλιοπύρια ας πούμε έξω και μπαίνεις μέσα και είναι ψέσαις, άλλο κλίμα τελείως. Ναι, αυτό είναι Βεβαίως το λεωφορείο πάει με τη μισή ταχύτητα. Αλλά δεν σε πειράζει, δεν φτάνει στο σπίτι σου, άρα δεν είναι, είναι τους... καλό αυτό έτσι. Γιατί μετά ξαναβγαίνεις στη ζέστη και είναι θερμοκρασία και. Ωchi, ε, ο παραδόξος δεν είναι το άσχημο το κρύο επειδή που ψεσπαγώνεις με το λεωφορείο και μετά βγαίνεις και έχει... Απλά είναι σαν να έσχθει τα παράθυρα και να κάνει δουλειά. Ωραία. Τι αυτό. Να πω κι εγώ τα νέα μου τώρα. Άρχισα την παρακολουθήση του σεμινάριου το οποίο έχει και κωδικό να ξέρετε, κωδικό αριθμό. Μαντέψτε ποιος είναι. Τι εγώ Μαντέψτε. 5-6. Όχι. 3-5. Όχι. 7-2. Έλα σταμάτα. τι είναι κωδικό. Υπάρχει ένας αριθμός που το χαρακτηρίζει, ποιος είναι. Ο 23. Ο 23. Ναι. Ξέρετε να γνωστάτε. Όχι. Γιατί το χρημάναμε. Άρχισα το σεμινάριο, όλα και καλά. Ή ε, τέλος πάντων και μέσα τα άτομα τα περισσότερα δεν γνωρίζουν ε, όχι καν προγραμματισμό, δηλαδή δεν ξέρουν και πώς να είναι έναν υπολογιστή, σου λέω τώρα μου, πώς να τον κλείνουν. Οπότε οι καθηγητές δείσμα. οι οποίοι εντάξει δεν διεκδικούν και δάφνες ποιότητας με αυτά που ξέρουν και από αυτά που κάνουν, προσπάθησαν απ' την αρχή, δηλαδή η χαρά του παιδιού ουσιαστικά, να πούνε μερικά βασικά πράγματα και να τέλος πάντων να τα μάθουν σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τίποτα οι hey, πρώτες μέρες ήταν λίγο ξέρεις η χαρά του παιδιού, λέγαμε πράγματα τα οποία ήδη τα ήξερα. Τέλος πάντων μετά βλέπω το πρόγραμμα έχει κάποια δικά θέματα, ωραία θέματα, τα οποία μάλλον δεν θα τα κάνουμε. <coughs> Γιατί, πού να το μπεις στο άλλο τώρα για stream sockets, για Java threads και για τέτοια πράγματα... Ξαναλέω σε μένα τεμπισκιακή εποχή, φαντάζομαι. Ναι, αλλά εσύ άμα ξέρεις βασικές γνώσεις, θα ήθελες να μας τέτοια πράγματα. <coughs> ναι, επίσης υπάρχει το Google. Εντάξει με ο Τι, και τι με Γι αυτό. που δεν ξέρει. Ε, ε τι... και αυτό. Ε, τέλος πάντων, και η ώρα πες. Τέλος πάντων μετά μας ήρθε άλλος καθηγητής, ο οποίος δεν ήξερε. Βασικά έχουμε πολλούς καθηγητές. Έχουμε έναν βασικό. Και... Ενδοξιό. Και έχουν το διάσπαρτο και μας κάνουν. Μπαίνουν μέσα, δεν ξέρω το πρόγραμμα. Ε, <συσχε> <συσχε> τι σας κάνω τώρα εγώ. Ξαναπ' την ατύχη. Ασ... Να συμβαίνει ένας καθηγητής μέσα και λέει, παιδιά τι γραφικό περιβάλλον δουλεύετε στην <συσ Java, Λέεις Red beans εμείς την κάναμε να Ναι, Ναι, ναι, ναι, γυμνα. Α, πολύ ωραία γραμμή, τώρα θα κάνουμε notepad γιατί έτσι μαθαίνεις καλύτερα, ξέρω εγώ. τι μαθαίνεις καλύτερα, έτσι, δεν είναι δυνατόν. δίκαιο σου Εγώ συμφωνώ. Όχι, εγώ διαφωνώ. Με το NotePod μαθαίνεις καλύτερα και όταν το για πιο γρήγορα. Ναι, τώρα το το να το καλά, ε, τέλος πάντων αυτός μπήκε μέσα, άρχισε να μας λέει, είπε αρκετά πράγματα Βέβαια κανείς δεν πρόσυχε γιατί όλοι παίζανε πασκέτζες και έφερε τη βάση παιχνίδια από το Ιντερνετ Μόνο δύο-τρία άτομα προσέχουν εκεί μέσα Να φανταστείτες ένα από αυτά Ναι, προσπαθώ Άκισε να μας λέει αυτός μα γίνεται να κάνεις απουσίες από αυτό εδώ Ναι, γίνεται Πολύ Πόσες Είναι 10% δηλαδή 40 ώρες 4-6 ώρες είναι ημέρα Πόσες ώρες είναι σύνολο Πώς που θα παρακολουθείς, πόσες... Α, μπορείς να κάνεις 40, 40 ώρες απουσίες ναι. και το μάθημα πόσο είναι 6 ε... ώρες την ημέρα, πότε κάνεις... Ε... 6 ημέρες, 6, μέρες. 6 μέρες. Ναι. Φτά. Καλά είναι, ωραία. Εντάξει. Άψοδο. Επίσης μπορείς να αφήσει και μία ώρα μόνο αν θες ναι. Την τελευταία ώρα ξέρω εγώ φεύγεις ναι. Καλό. Βέβαια Υπάρχει το σύστημα ότι άμα δεν έρθεις υπογράφεις μια άλλη ασένα αλλά αυτό είναι άλλο θεό. Εντάξει αυτό σίγουρα υπάρχει αλλά αυτό εγώ δεν ξέρω, θα το χρησιμοποιήσω μόνο άμα υπήρχε ανάγκη ναι, ναι. Πρώτα κάνεις τις νόμιμες όπως εσύς και μετά άμα είναι ανάγκη... Καλά εντάξει δεν σε κόβει και η άλλη άμα κάνεις πάνω από 10% δηλαδή. Εντάξει, άμα ναι. δεν πας καθόλου θα σε κόψουν. Ε, άμα πας μία στην αρχή και μία στο τέλος για να πάρεις πτυχίας θα σε κόψουν. Εντάξει, λέει, κόνη, ε, δεν παίζεις κάποια βεβαίως στο παρακολούσιο αυτό το πράγμα. Ναι, okay. ε, αυτό. Whatever, ό,τι okay. Και τι άλλο θέλω να πω. Έκανε, μπήκε μέσα ένας καθηγητής, ο οποίος εντάξει, ήταν σχετικά καλύτερος από τους άλλους δύο που είχαμε κάνει Είπε για Java Threads, είπε για JDBC, πολύ βασικά πράγματα όμως ε, Τι άλλο, και αυτά και τώρα συνεχίζουμε Και μέχρι πότε είναι Αχ, αρχές Αυγούστου <σık> <σık> Καφρίλα, πάει το καλοκαίρι Πάει το καλοκαίρι, πάει πάει τίξα, διάσω, Εντάξει, έκανες και 100 μήνες να το ξεκινήσει, έτσι δηλαδή Κοίτα, βασικά ήταν για απόφορτους A και T θετικών επιστήμων κανονικά. Αλλά επειδή ναι, κανένας δεν πήγαινε. Οπότε δεν είχε γκρουπ. Φέραν ότι να είναι, κατάλαβες. Φέραν μευτική, mm. φέραν νοσηλευτική, νευτική. Και αριθμητικό επιστήμον. Ε, φέραν... τι άλλο φέραν, βιολογία, δημοσιογράφο. Εντάξει, δημοσιογράφος, πάει και έχει. Μόνο, δημοσιογράφος. Λοιπόν και για πείτε εν συντομία τι θα πούμε μετά. Τι θα πούμε μετά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα, στο κοιτάπι τι έχει για σήμερα Έχει θέμα συζήτηση ε, τελευταίο HOT περί εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Σωστό, Σωστό. Έχει headlines που δεν βρήκαμε Από... Θα τα βρούμε στην πορεία Έχει, έχει Δεν χωρίς λέει, τι έχει, εγώ δεν πιστευει πάρα πολύ Έχει ε, Web2 υπηρεσία... To make for γνωστή αυτή τη φορά και όχι την κρυμμένη α πούμε ότι δεν ήξερετε την μάνα της <σεί> έχει ωραίο Beth thread διασκέδασης στο οποίο θα έχουν και review ενδεχομένως <σεί> ε, και έχει και Outro με ενδιαφέρουσες χαζομάρις για να το ακούσετε μέχρι τέλος το επεισόδιο και δάκια yeah. blooper Blooper έχει έχει Έχει κάτι με πίνελή και το στην αρχή που λέω εγώ Blooper okay. έχει ναι αυτό σου λέω, έχει κάτι την πίνει λίκια, που λέω εγώ στην αρχή Ναι λίκια είναι κάτι σουβλάκι και τέτοια πάνω Ζωστό Βλουκάνι και δεν ξέρω τι είναι Έγινε γενικότερα το κρατικό το οποίο έρχεται πριν το κυρίως πιάτο για να πίνεις τσίπουρα για τέτοια ναι, έχει Δεν τρώνε <laughs> Και αυτή ήταν και θόρμη κρατικό Λοιπόν Πάμε να συζητήσουμε Ναι αυτό κάνουμε τέτοιο καφέ και... Πάμε πάμε Μικρά νέα του το ερχόμενο Σάββατο στις 7 Ιουνίου αρχίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ των ομάδων της Ελβετίας και της Τσεχίας. Το κέρινο ομοίωμα του Αδόλφου Χίτλερ περιλαμβάνεται μεταξύ των 70 φιλοξενούμενων στο νέο μουσείο Μαντάμ της Σόου του Βερολίνου. Μία από τις τελευταίες φυλές Ινδιάνων που ζουν απομονωμένες εντοπίστηκαν και φωτογραφήθηκαν από αέρος κοντά στα σύνορα της Βραζίλιας με το Περού. <Κι> Αυστραλοί παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν ένα προϊστορικό ψάρι με τον ομφάλιο λόρο και το έμβριο του. Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Nature. <Κι> Σε 24ωρη απερικία, προχωρούν την 4η, 4ης Ιουνίου, εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Και yeah, νομίζω ότι είναι η 4 ιουνιου εργαζομενοι στην εθνικη τραπεζα και νομιζω οτι ειναι η ωρα περάσουμε στο θέμα συζήτησης για αυτήν την εβδομάδα. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Ναι, yeah, yeah. mm -hmm. ναι, στα τραγικά γεγονότα που... <γελάνε> εδώ εδώ <γελάνε> ο να κάνει υπάρχει το, το τραγικό Λοιπόν, το, το στο Πανεπιστήμιο ε, της στο αστιτέλειο. Ε, σωστά. Αποστόλ για... Ε, ε, λοιπόν, ε, δύο σκέλη στην κουβέντα για σήμερα. Το ένα αφορά την επίθεση κατά του πρίτανη του αστιτλείου Πανεπιστημίου ε, και τα επακόλουφα αυτού. Και το δεύτερο είναι λίγο παλιότερο αλλά πάλι έχει να κάνει με εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα με τη θεροδάθμια και έχει να κάνει με την ανακοίνωση ενός ε, λυκειάρχης σε, σε σχολείο των Τρικάλων όπου ουσιαστικά απαγόρεψε στους ε, μαθητές την ίσοδο στο σχολείο με των αγοριών μαθητών, έτσι που ε, με... φορούσαν, ας πούμε, κοντά παντελόνια, όποιοδήποτε μίσουσα, έλεγα, έτσι, δηλαδή αυτό και αυτό το πράγμα σχολιάστηκε και στις ειδήσεις και από κάποιες εκπομπές που θα αναφέρουμε και μας έκανε αίσθηση Και είμαστε εδώ για να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη πάνω στο τη θέμα αυτό τα ταπεινή μας άδοψη Σωστό Λοιπόν, αλλά ας περάσουμε στο πρώτο σκέλος αρχικά ε, Λοιπόν Εντάξει, όλοι γνωρίζουνε, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι σε, στην τελευταία νομίζω σύγκλιτο... Στην, στην πρώτη τελευταία. Στην πρώτη τελευταία έγινε και άλλη από τότε. Ναι, έγινε μια ανοιχτή. Στην οποία βγήκε απόφαση. Δεν νομίζω, αυτό είναι άνθρωποτε πριν. Όχι. Oh. Λοιπόν, εγώ πόσο γνωρίζω... Τέλος πάντων, στην ε, πρώτη τελευταία, α το πούμε, σύγκλιτο του Αριστολείου Πανεπιστημίου. Ε, ε, Κάποιοι επιτέθηκαν στον Πρίτανη Βασικά επιτέθηκαν στην κοπέλα που κρατώσε τα τακτικά και προσπάθησαν να ναι. πάρουν τα, τα χαρτιά και ο Πρίτανης επενέδυκε ε, για επενέ, να τα πάρει πίσω ναι, ναι, ναι, να τα πάρει πίσω και... Ωραία. Ωστόσο, ο Πρίτανης της έφαγε, όχι η κοπέλα. Δεν τις έφαγε ακριβώς. Ήταν πέρα στα προσθέματα Και κατά λάθος έπεσε πίσω και χτύπησε το κεφάλι του Με αποτέλεσμα να μία ελαφρά διάσυση και να μπει στο νοσοκομείο <laughs> να μπει στο νοσοκομείο στο αρχαία δίπλα εντάξει. <laughs> ε, όλοι βασικά, όλα τα σκηνικά που γίνονται στο απειθείται καταλήγουμε. Τα καταλήγουν ναι, ναι. Να πούμε ότι αυτό αργότερα συνοδεύτηκε για από επίθεση σε δύο φύλακες το οποίο δεν θα μπούμε περαιτέρω, απλά να πούμε ότι επιτέθηκαν και σε αυτούς ναι. Ωραία, τώρα όλα αυτό το σκηνικό έχει κάνει Πέρα. έχει ανακοινήσει, Πέρα. πες ε, στα πρακτικά τι λέγανε και δεν θέλανε να Επιδοθούν και να καταχωρήσουν. Δεν ήθελα γενικά, να γενικά λέγει η σύγκλιπτο σου. Ναι, γιατί είχε σαν θεματολογία, α πούμε, η οποία δεν Κοίταξε, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι διαφωνούν κάτι, δηλαδή, για κάνουν αυτέ τι ενέργειες. Ναι, Υπήρχε γενική διαφωνία να μην εφαρμοστούν τα... κάποιοι όροι του νέου νομιμοποιησίου, έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε κανένα τίποτα με την σύγκλιπτο του πανεπιστημίου. Ναι. Αφού γνωρίζω εγώ, η επέμβαση αυτή έγινε γιατί ακούστηκε, έτσι, δεν ξέρουμε τίποτα με σιγουριά, ότι κάποιες ομάδες διαφωνούσαν με την ίδια τη σύγκλινγκ ότι έπρεπε να γίνει σε αυτή τη φάση. Και είπαν, παιδί μου, ό,τι δεν πρέπει να γίνει τώρα πρέπει να γίνει αργότερα και το και το άλλο. Όταν λοιπόν αυτοί είπαν ότι εμείς αποφασίζουμε πότε θα γίνει σύγκλιτος, το... η σύγκλινγκς η ίδια δηλαδή, ωραία, και τώρα πρέπει να γίνει, ε, αυτοί επενέδυναν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πήγανε να πάρουν τα πρακτικά και να τα ασκήσουν. Ε, και στην προσπάθειά του ο Πρέτενες να τα πάρει πίσω και να φύγει ώστε να καταχωρηθούν το επιτέθηκαν και Ωραία! Να ακούω, και μετά το γεγονός ακολούθησαν δεκάδες ανακοινώσεις από τις σχολές του Αριστοτελείου που καταδικάζαν το γεγονός και κάποιες φήμες συγκλωφόρησαν από στόλοι μετά από ε, αυτό ε, Καταρχάς να πούμε ότι το ζήτημα αυτό με τις επιθέσεις ανακίνησε το θέμα της ασφάλειας από στο Πανεπιστήμιο αν πρέπει να είναι ιδιωτική δημόσια ή ξέρω εγώ να εμπίπτει σε αρμοδιότητα της αστυνομίας κλπ. Ωραία, να πούμε ότι η αστυνομία έφτασε και άρα δεν μπήκε λόγω του ασύλου, γιατί χρειάζεται να είναι σε αρμοδιοτητα της αστυνομιας κλπ ωραια να πουμε οτι η αστυνομια εφτασε και αλλά δεν μπηκε λογω του ασυλου γιατι χρειαζεται να αδεια για να μπει, <σομίως> και την οποία έπρεπε να τη ζητήσω πριν, που δεν μπορούσε. Γιατί το δίνω αυτό. Ωστόσο, επειδής και μετά από αυτό, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι... Ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να μπορεί να επεμβαίνει αστυνομία <σομίως> μέσα, <σομίως> αλλά, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή ιδιωτική ασφάλεια του, ασφάλεια του ίδιου του άπηθ δηλαδή ας ένα ας σώμα το οποίο να υπάρχει. ανήκει στο Απηθήτα, να είναι αυτόνομο και να, και να προστατεύει σε τέτοιες περιπτώσεις να επεμβαίνει, ας πούμε. Ωραία. Το οποίο εντάξει, το είχαμε πιάσει νομίζω το θέμα σε παλιότερο πόγκες, αν δεν βγάλω λάθος. Σε πόδο. Μπορεί. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, μετά από αυτό ακούσταν κάποιες φήμες ότι θα γίνει μία νέα σύγκλιτωση ή τέλος πάντων μία νέα ε, συνέλευση στην οποία θα τεθούν ζητήματα για το πώς πρέπει να αντιδράσει το Πανεπιστ και ενδεχομένως να αποφασιστεί και κάποια στάση των εργασιών στο Πανεπιστήμιο για κάποιο διάστημα της ένδειξης για μαρτυρίας. Νομίζω ότι δεν θα... είναι όμως κάτι αυτό σίγουρο, ούτε το ξέρουμε από κάποια εγκρυπήγη. Είναι εφήμες που ακούγονται μέσα από το Πανεπιστήμιο το ίδιο. Τον ε... με σύγκλωση είναι τη Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι με... πρέπει θα... να το πούμε. Ναι. Και αναμένουμε τις εξελίξεις. Ωραία. Να περάσουμε στο Λυκει ναι, περνάνοντας Λυκιάρχη, το οποίο είναι και λίγο πιο αστείο σαν θέμα, έτσι. Έτσι, ε, ε, ε, λίγο πολύ την είπα, έχει να κάνει με την ε, δήλωση του Λυκιάρχη ότι δεν θέλει τα παιδιά του σχολείου του συγκεκριμένου, που βρίσκεται στα Τρίκαλα, το ξαναλέω, να, να έρχονται στο σχολείο φορώντας κοντά παντελόνια, ε, ούτε... Ψαράδικα, τρία 3-4, ούτε 5-8, ας τι είπατε, ρε παιδί. Καταλάβω και εγώ τι έγινε. Υπήρχαν κάποιοι μαθητές ε, οι οποίοι είχαν φορέσει αυτά τα κοντά παντελόνια και τους απέβαρε τις εξετάσεις. Νομίζω ότι υπήρχε ένας μαθητής. Ένας. Στον ο οποίο έγινε αυτό το πράγμα. Και το ζητήθηκε, να πέμπα, ναι. ναι νομίζω πως ναι. δεν τον απέβαλε αλλά το νομίζω απειλήσε. απειλήσε ότι θα αποβάλει από την επόμενη φορά. Α, και σε περιπτώσεις. Και... να εξετάσουμε έτσι. Ναι, και δικό. αυτό το πράγμα ε, βγήκε στα κανάλια, έτσι προφανώς. Αυτό εδώ που τα λέμε είναι υπεργολήτη και εμείς στο σχολείο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια. Δεν είναι υπεργολήτη. Ναι, αυτό εκεί Όχι, θέλω να καταλήξω. Το... Λοιπόν, βγήκε στην κανάλια και τα λοιπά σου. Δεν είναι κάτι καινούργιο το οποίο... Κοίταξε, ε, να πούμε ότι καταχάσεις ο Άγγελος, ε εμείς ε, σαν ε, μαθητές του πυροματικού σχολείου είναι πολιτική του σχολείου και το ξέρεις αυτό τον το λένε δηλαδή ότι ε, είναι πολιτική του σχολείου να μην φοράς ε, κοντόποντολόνι στο... Το Οπότε Λίγε. πηγαίναμε α πούμε τον Ιούνιο με τα μακριά και σκάβαμε εντάξει. Είχα το ακούσει κόμμα. τον Λυκειάρχη, είχε βγει νομίζω στην εκπομπή του αντένα του Γιώργου του Παπαδάκη πρωί, είχα ακούσει να λέει η... την το το... άποψή του και το ρωτούσαμε γιατί το κάνατε αυτό και λέει και ποιος θα εμποδίσει λέει τα παιδιά, μα τα αφήσω εγώ να κυκλοφορούν έτσι, ποιος θα τα εμποδίσει να βρουν να κάποια άλλα παιδιά και με πιο κοντά πράγματα, πιο κοντά ρούχα. Και, και στα κορίτσια και στα αγόρια. Κοίταξε να δεις, εγώ που τον είχα ακούσει σε άλλη εκπομπή και μετά έγινε συζήτηση πάνω σε αυτό, λέγανε το εξής ρε παιδί μου. Ε, λένε ότι η άποψη του δεν ήταν μόνο στα παντελόνια, είναι γενικά. Στο, πόσο, το, στο πώς πρέπει ένας συμβατής να είναι ευπρεπής. Το θέμα είναι τι σημαίνει ευπρέπεια, έτσι, και στις μέρες μας και γενικά. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι, δηλαδή, για κάποιον, πούμε, τα, ε, τα μεγάλα σχολάρια κρίκη που φοράνε οι κοπέλες, δεν είναι, δεν είναι ωραία, είναι κάτι ακραίο. Ο άλλοι το θεωρούν, ε, μια χαρά. Για άλλο, ξέρω εγώ, το να είναι μια κοπέλα, ξέρω εγώ, στο λίκιο Βαμένη, είναι ακραίο, ε, άλλος δεν, δεν τον πειράζει. Έτσι, ας πούμε, σε μας θυμάσαι άλλοι, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα για τα κορίτσια να φοράνε.. Φούσες κοντές ή οτιδήποτε, αν δεν ήταν πάρα πολύ κοντές, το επέτρεπαν μια χαρά, χωρίς πρόβλημα. Και εσύ ήταν πιο προκλητικό από το οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Είναι και σωστό, δηλαδή τώρα το να έχεις ακραίες απόψει... Εντάξει, αν φοράς φούστα α πούμε, το αγόρι, δεν το επέτρεπαν. Τι, άμα είναι μακριά, δεν έχεις που. Δεν έχει Είναι και καλοκαίρι το, ας πούμε, ζεσταίνει έχει... με το τζιν. Με τη φόρμα. Αν ας θέσεις με το τζιν, πας λίγο tonic μέσα και έρχεται και στρώνει, α πούμε. Λοιπόν τώρα... Λέω, το θεωάσουμε σαν ότι... Ασφάλεια, ναι με συγχωρείτε ασφαλείο άλλος ότι θέλει. Αλλά δεν είναι και τόσο επιβολής. Όχι δηλαδή, όχι είναι ότι είναι θέλει. Το ζήτημα, όχι όχι όχι ναι. θέλει Σίγουρα δεν μπορεί τώρα το κόρι να έρθει λες και βγαίνει στα μπουζούκια. Για οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρω γιατί το κάνει ας πούμε. Γιατί θα το κάνει. Εντάξει κοίταξε α, α, τώρα εδώ που τα λέμε έχει να κάνει και με τη μόδα πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψω έτσι. Εγώ βλέπω κάποια ρούχα τώρα α πούμε που επικρατούν λόγω διάφορων... Ε, διάφορες κουλτούρας, μουσικής ή οτιδήποτε και είναι συγκεκριμένα ρούχα, τα οποία δεν είναι προκλητικά να, αλλά ούτε είναι και αυτό που λέμε σε μένα. δεν νομίζω ότι μπορείς να βάλεις τώρα χέρι εγώ είμαι αντίστοις καταρχάς στο να βάζεις χέρι στον κόσμο ωραία και εφόσον ε, δεν το έχει πει από παλιά αλλά εφόσον δεν ξέρει ο άλλος εξαρχής ότι είναι πολιτική <ακιά> αυτό το <στάξει> πράγμα <στάξει> Δε μία <πέρα> μπένα <δε> <πέρα> και είπε άμα ξαναχθήσει έτσι θα σε διώξω είναι η δηλαδή που είναι γνωστή και ακολουθείται Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι αυτό από πάντοτε γίνονταν και απλά τώρα ένας δοκίμασε να βάλει και τον κράξανε. Όχι απλά τώρα για κάποιο λόγο αν με στα μέσα με στις και πήρε το θέμα Γιατί σου λέω, σου θυμίζω και σε εμάς που γίνονται αυτό κάποιες φορές, που τον έπαιρνε τον άνθρωπο στο γραφείο και του έλεγε κάτι μη φοράς, ξέρω εγώ. Ούτε <συμπνίξε> του έλεγες να τις εξετάσεις, ούτε τέτοια. Ήτάν, τον και τον και, τον έβλεπε... πάχε... Αυτόν, διώξω, και, και αν τον έβλεπε... άλλη φορά σε Και αν τον έβλεπε άλλη φορά αν έρθεις, ξέρω εγώ θα φύγεις το μάθημα. Τέτια φάση. Πάντως μπορείς Δεν η επόμενη μέρα που δίνανε τα παιδιά εξετάσεις ναι. Είχαν μαζευτεί ο Σύλλογος ε, Γονέων Για να μην γίνει κάποιο περιστατικό Δηλαδή μπορεί το παιδί, δεν ξέρω πως πήγε μετά την επόμενη μέρα στο σχολείο Εγώ θα βάλουμε πάντως, να ξέρεις θα Έτσι ώστε να μην υπάρχει πάλι πρόβλημα Και το διασπούν φτιάχης Και τον αποβάλει Πλάκα είχε έτσι αλλά δεν να είναι κοντό. Δεν mm. είναι το κοντό εμείς μας εννοούμε, έτσι δεν mm. μου. Εγώ έχω την άλλη απορία, δηλαδή αν πάει ο Άσμο μακρύ, αλλά με Σαγιονάρα, τι θα κάνεις, μου λυκειάρχη σου. Είτε, το πίσω, το πολύ... Για μένα είναι πολύ ακριό. εγώ θα το αυτό, χωρίς πλάκη. μου του το Ναι, είναι θέμα στις, ρε παιδιά, αυτό μου φαίνεται πολύ αισθητικό. Ας αν φάει μαύρο με μου δεν γιατί είναι παράδει, παιδί, αρέσει, που αρέσει. Που Nice. Αλλά και πάλι, ας πούμε, αυτό δεν είναι λόγος να το αποβάλεις. Η γιονάρα είναι, Έτσι, <laughs> το νιώθω ας πούμε. Τέλος πάντων, whatever... Ε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι... Ε, ακούστηκαν διάφορα πράγματα πάνω σ' αυτό και εγώ μάλιστα έβλεπα εκεί την περίοδο τυχαία την κουμπί Radio Arvilla το ο σερβετάκι του κανάκι που είναι στον αντένα <laughs> όπου για μένα ακούστηκε μια μεγάλη χοντράδα. Έτσι, ε, Συζητούσαν το θέμα το ότι ο λυκειάρχης δεν έχει δικαίωμα να κάνει τέτοια πράγματα και το ένα και το άλλο και σε κάποια φάση λέει ο καλάκις α πούμε ότι στα δικά μου τα χρόνια αν γίνονταν τέτοιο πράγμα εμείς δεν τους αφήναμε να μας πάρουν τον αέρα και θα παντούσαμε με όποιο τρόπο που μπορούσαμε γι' αυτό λέω στα παιδιά να μην αφήνουν τέτοια σκηνικά να γίνονται και να αντιδρούν ε, ακόμα και με ακραίες καταστάσεις ε, δηλαδή εμείς θα κάνουμε κατάληψη λέει. Εν τω μεταξύ αυτό έγινε μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Αν κάνεις ότι το, ίδιο το παιδί βγάζει τα μάτια του αν κάνει κατάληψη σχολική την περίοδο, έτσι. Δηλαδή δεν θα την Αυτή δεν θα είπε ε, καθηγητή. Αυτολεξή, έτσι πώς το καθηγητή. το έτσι, το ναι. Δηλαδή εγώ εμείς, λέει, θα θα κάναμε κατάληψη, λες, θα με κατάληψη, ε, Για μένα ε, είναι πολύ πολύ λάθος. Ε, μπορεί ε, να είναι γνώβιο, αλλά δεν το αυτό. Μετά βεβαίως πήγε να το σώσει και είπε ότι φυσικά εμείς δεν θα πούμε στα παιδιά τι να κάνουν αλλά εντάξει, για μένα το, το κακό έχει ήδη γίνει Το πες έτσι. Μπορείς να πεις κάτι άλλο, μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι αντέδρασε με άλλους τρόπους ή οτιδήποτε Ξέρω, ο σύλλογος γονέων μπορεί να κάνει κάτι ε, Ενδεχομένως δεν ξέρω, αλλά... Οκ okay. Όσοι ήθελα έχουν άλλα καλά Πάντως, ε... Τα δείχτε, να. Καλή να... Ευχηθούμε στους μαθητές, μαθατέ, ναι. γιατί τώρα νομίζω δεν έχει πολλά Και στα αποτελέσματα, αποτελέσματα 3, ναι. Ναι. και στα αποτελέσματα, ναι. καλά τα έχει τα book Τελείωσε Όχι, δεν τελειώσει Εντάξει, Νομίζω ε, έχει ε, ακόμα ε, ένα ε, μάθημα ή ε, δύο. το Ποιο, τι μόνο Καλά εντάξει, καλή καλά, επιτυχία. το αυτό, λίγο, το Λοιπόν... Ε... Τώρα, τώρα με τη σπονδές σου έκανες τον ερμηνεμό σκέψεως. Ή ε, πάλι δεν θα μιλήσεις, πολύ, πολύ. πολύ. Και σες έχω πει ένα μητρό τρίτεν τσέν γιατί έχει βγει παρτίδα χάλια. Όχι, πει, δεν έχει βγει η, η χάλια παρτίδα. Όχι, δεν έχει fail η πει, χάλια πει. παρτίδα την έχω αποσύρει. Θες πεις μία. Όχι, δεν θέλω. Εγώ πίνω καφέ. Δεύτερο. Ε, λοιπόν... Συνοψίζοντας. Ε, είπαμε για τον Pritani που αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο νομίζω ακόμα. Μην χειρτά Ο μετζέλος. Θα δούμε πώς θα πάει. Ναι στο Σκομπίδιο βγήκε. Βγήκε. Ναι. ναι. Και οι φύλακες βγήκαν. <laughs> <laughs> <laughs> Και οι φύλακες βγήκαν. Ε, είπαμε για τον ε, φίλο στα Τρίκαλα που, που είναι α πούμε ο, ο αυστηρός. Έτσι. Και να κλείσουμε παιδί μου με αυτό που ήθελα να πω εξ τι. ότι σε, σε ένα πράγμα που ακούστηκε και στην, και στην εκπομπή «Ραδιορ Villa» και ήταν σωστό, γιατί εντάξει δεν, δεν κράζουμε μόνο εδώ πέρα, κίνητρα και, και το άλλο, αλλά και στις άλλες εκπομπές, είναι ότι όντως ρε παιδί μου η εκπαίδευση πρέπει να κοιτάξει πρώτα κάποια άλλα προβλήματα που έχει, και είναι πολύ πιο ουσιώδη από το άμα θα φορέσει ο άλλος παντελόνι ή όχι, αλλά για μένα δεν μπορούμε να καταδικάσουμε και ως και να πούμε αυτός που λέει ότι θέλει μια ευπρέπεια στο σχολείο όπως και αν την ορίζει, είναι αναχρονιστικός και δεν πρέπει να είναι καθηγητής, γιατί και αυτά τα άκουσα. Δηλαδή εντάξει, κρίνεται τον και σαν εκπαιδευτικό πρώτα αν θες. χωρί δεν τον ξέρω από τον άνθρωπο, έτσι καθόλου μπορεί να έχει ορό καθηγητή, αλλά κρίνει τον και έτσι. Ωραία, και οι λίγε αυτή τη στιγμή σχολεία, ξέρουμε ότι όλοι όμω είναι πάρα πολλέ από ελικό, από κτίρια, από ό,τι θες ξέρω Α, είχαμε τώρα πάω λίγο πίσω χρόνια στο σεμινάριο, είχαμε έναν καθηγητή που ήταν στη, καθηγητή στη, στη μέση εκπαίδευση. Ρε, και αυτός είχε ένα projector μαζί του, το, το, το, το είχε δώσει το κέντρο που έκανε το μάθημα του σπάνια. Και μας έλεγε κάθε τρία λεπτά, παιδιά, αυτός ο projector, ας λήγει η χέρια. Και λέω και αυτόν τώρα αυτός μες στον πίνακα, να γράφουμε την κοιμωλία συνέχεια. Και δεν την προζέκτορα... καλά. <laughs> <και> πού να γράφει την κοιμωλία, πάς στο projector, πάλι καλά. Πού να γράφει την κοιμωλία, πάς στο projector, πάμε καλά. Θα είναι... Η, η, η λύση για τους καθηγητές σε ένας projectorς στη σχολή, έτσι. Κοίταξε... Ε, ε, θα θα εσύ, πάει εσύ πάει μιλάς τώρα και... για projector, αυτό με τη διαφάνειας, όχι προβολικό, έτσι. Ναι. Εντάξει, το μην... projector είναι περισσότερα σχολεία έχουνε. Όχι, αυτό με τη Αυτό με τη διαφάνεια είναι projector. Το άλλο είναι προβολικό. Τι είναι, περιμένουμε. Αυτό που μπορεί να σου και οι PowerPoints, να μους δώσει την αυτό. Αυτό λες, ναι. Α, εντάξει, γιατί projectors λέγεται το άλλο. Και αυτό που βάζει πάνω από τα... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Θα πω. Αυτό, πάει... ναι, πιστεύω ότι όντως λύνει χέρια και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, για μένα θα μπορούσε... θα έπρεπε όλοι οι καθηγητές που σε μαθήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν να έχουν ένα τέτοιο. Δηλαδή να δείχνει... Σε φυσική το ένα το άλλο... Mm -hmm. και ένα βίντεο, κάτι α πούμε. Ναι. Ένα πείραμα που έγινε, α πούμε, τι να το κάνεις εκεί την ώρα, δείξτε το ρε παιδί μου. Μπορείς να δείξει το πείραμα με τη Metz και την Coca-Cola, α πούμε, για να εξηγήσει γιατί γίνεται. <laughs> έτσι, κι άλλα τέτοια. Ή κάποιο φάνη βιντεάκι που συνδέεται με αυτό. Δηλαδή το κάνεις το μάθημα πιο ενδιαφέρον, αλλά μετά κινδυνεύεις να μην κάνεις μάθημα έτσι, τελειώσεις. Ναι. Άμε είναι και λίγο ανόημο τα παιδιά. Αυτά. Άγγελεξα να πιστεύω. Ότι όλο αυτό έγινε μόνο και μόνο, και μόνο για να πει το συμπέρασμα που στο σου σμπέζω. Για να συνοψίσουμε, εγώ θέλω να πω... Ναι, σωστά. Καλά. Οπότε ο σκουπός μπετεύτει και πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε. στην παρουσίαση μιας ε, web view υπηρεσίας το λεγόμενο ThreadFit Ουσιαστικά κάνεις ένα στο στην υπηρεσία αυτή πηγαίνοντας στο www.threadfit.com Κλάσσικα πράγματα Καλώς. Κάνεις ένα λογαριασμό και στη συνέχεια μπορείς να προσθέσεις τους, να κάνεις ουσιαστικά ad τους δικούς σου λογαριασμούς σε άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν στο ίντερνετ όπως είναι το YouTube, το Flickr, το Delicious, το, το Twitter και το, το blog σου φυσικά ή τα tablog σου και μπορείς να κάνεις ad και άλλους φίλους οι οποίοι έχουν και αυτοί κάνει έχουν προσθέσει τις δικές του υπηρεσίες στο, στο λογαλιασμό Fredfit, και έτσι είναι ουσιαστικά σαν να Σαν το Twitter ένα πράγμα, αλλά ακολουθεί τους φίλους σου σε όλες τις υπηρεσίες που έχουν. Βλέπεις ουσιαστικά τι έχουν προσθέσει, έχουν βάλει βίντεο, έχουν βάλει εικόνες, σαν RSS πολλών υπηρεσιών μαζί. Έχεις πρακτικά τελευταία νέα το... από το τι κάνει κάθε επαφή σου στο Web2 πρακτικά. Τζάικου το ίδιο δεν έκανε. Το Τζάικου. Το Τζάικου έκανε... καταρχάς έχεις... από ό,τι βλέπω αυτό υποστερίζεις πολύ περισσότερες υπηρεσίες από το Τζάικου και, Μάλισε, και... Το δεν σου βγάζει για όλους τους φίλους σου Ας πούμε σου όμως σου έβαζε, τα δικά σου Όχι, Εδώ αυτά έτω, που μπορείς να δημοσιεύσεις, τα βλέπεις από κανένα. όλους τους φίλους σου mm. Αλλά ήταν πολύ περιορισμένα, mm. δηλαδή μπορούσες μόνο τα blog σου και νομίζω ότι σου ενθυλήκαν και τη διτσού Λοιπόν, Δεν είμαι σίγουρος, γιατί μερικά που έχω δοκιμάσει πιάνανε Τώρα δεν ξέρω κιόλα. Όσο έχει φοντιστεί το τέτοιο στο... Να πούμε ότι η υπηρεσία αυτή γενικά το, στο στηλιστικό κομμάτι έχει αποτύχει λίγο έτσι. Δηλαδή στα βγάζεις σε μια λίστα όλα μαζί και μπερδεμένα, ε, δεν ξέρω, μάλλον... δεν έχω βρει δηλαδή κάτι το οποίο θα σου δώσει, θα σου δώσει έτσι, σε μια ομάδα, ε, μάλλον σε διαφορετικές ομάδες τα RSS. Μάλλον είναι το κλασικό που κάποιος θέλει να κάνει γρήγορα την υπηρεσία για να τρέξει και ας πούμε σου λέει ας το κάνω αρχικά έτσι και μετά μπορεί να βάλει κάποιος CSS που να μπορείς να το ρυθμίζει και εσύ και τελείως υπόθεσης ας πούμε. Και ας. τι άλλο, και σου προτείνει, έχει και ένα recommended tag, το οποίο σου προτείνει κάποιους ε, ανθρώπους να ακολουθήσεις, που πιστεύει ότι είναι φίλοι σου και καλάς άσπρησοι μάλλον, έτσι πιστεύω ότι δουλεύει. Εννοείται. Δηλαδή προσθέτεις... Παρακαλώ πείρα μου με το δικό σου account, αυτό καταλάβαμε. Προσθέτεις το Twitter account σου, βλέπει αυτός μάλλον ε, ποιους φίλους έχει στο Twitter. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το δει, με ένα, XML parser, με ένα HTML parser τη σελίδα σου και σου προτείνει, δηλαδή αν έχουν αυτοί λογαριασμό στο Fretfit σου λέει, αυτοί είναι οι φίλοι σου, αλλού, θες να τους ακολουθήσεις και εδώ Τι είναι το Rooms? Το Rooms... Τι ε, έχουν to κάνουν, τι Μάρουμς του λες Προσθέτεις, ε, ε, δημιουργείς ένα δωμάτιο και λογικά... Δηλαδή, ξέρω, το δωμάτιο αυτό θα ξέρει μόνο Ναι <laughs> Και μπορείς εκεί πέρα μάλλον να κάνεις invite κάποιους ε, φίλους σου. Δεν ξέρω, δεν να το δούμε τι είναι Διαφέρεια σε αυτήν εδώ το μάθημα. γιατί. Κάνω ρε, αυτό Κάνω ρε, δεν Πάντως, το ενδιαφέρον που βλέπω, δηλαδή έχει κάτι ως τώρα μια από την αμαρτία μου μεγάλη, μου είχα χάzo σαν υπηρεσία. Αλλά βλέπω ότι υποστηρίζει πολλές web2 υπηρεσίες. Αυτό είναι καλό. Πες κανένα και περιέργειας. Δεν θα πω κανέναν περιέργειας. Από μερικές που δεν ξέρω και δεν είναι πολύ γνωστές, όπως το Slideshare, που είναι για να ανεβάσεις PowerPoint και γενικάτερα Presentations. Ε, το Library Think που το είχα ακούσει και είναι για προτάσεις βιβλίων και τέτοια Βλέπω ότι υπάρχει και δεύτερο τώρα, το Goodreads α πούμε, που δεν το ήξερα Ωραία! Ε, βλέπω ότι υποστηρίζει ε, τα κλασικά για προτάσεις μουσικής, Last FM, Pandora κλπ ε, Βλέπω ότι υποστηρίζει Tumblr Εκείνο το Zumar που έχει, ναι στη μέση. Ε, ζουμάρ, είναι το, το Ναι Ναι Ναι Ναι Το Zoomar, Το Zoomar, ξέρεις τι είναι. Όχι είναι ένα συνανταγή στο ξενοποιούμε είναι το οποίο το βάζει στο σκηνή και βγαίνει μόνο προς τα πάνω και έχει προς τα κάτω για μη Έχει τέτοιο πάντως Τι εδώ Είναι έτσι λέει. Ωραία επίσης έχει NetVibes που αν θυμάμαι καλά το, το NetVibes είναι ένα... Ε, ε, ένα desktop Ένα internet desktop πρακτικά Ένα πρακτικά. based Ναι desktop. στο οποίο βάζεις ας πούμε ό,τι πράγματα κολλούνεις από το internet ε, αλλά δικά σου όχι άλλον και τα έχεις όλα συγκεντρωμένα και νομίζω ότι είναι μόνο personal. Τώρα εφόσον μπει και εδώ φαντάζομαι το μοιράζεις και με άλλους με αυτόν τον τρόπο. Και είναι καλό α πούμε. Το Discuss, το οποίο είναι πολύ σε υπηρεσία, ε, ε, το Discuss είναι η υπηρεσία που έλυσε το πρόβλημα του Tumblr με τα σχόλια, έτσι. Που δεν, που δεν χρησιμοποιούσε. Σε αυτό εγγράφησε και έχει συγκεντρωμένα όλα τα σχόλια από όπου το βάζεις, ξέρω εγώ. Για πάντα. Και πρέπεις να τα και κιός νομίζω, αυτό είναι το θετικό. Δεν ξέρω γιατί να, να τα πάρεις, αλλά ναι, γενικά δηλαδή βλέπω ότι έχει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και αυτό το θεωρώ καλό, δηλαδή είναι ένα βήμα ακόμα στην ενωποίηση του web Bio. Η, Μανιό, η Μανιόλια... Μανόλια Η Μανόλια Είναι είδος Λουλδιού Ναι, γι' αυτό λέει ότι κάνει σαν να τα μάθεις όλα από το γοράδο Όχι το ουσία, ουσία. Κοίταξε, ε, το μόνο καλό που βλέπω σε επίπεδο τέτοιο, είναι ο... σε επίπεδο αυτού του... αυτής της υπηρεσίας είναι ότι έχοντας επαφές που χρησιμοποιούν κάποια από αυτά που εσύ Οπότε δεν χρειάζεται να πεις πρέπει να γίνω μέλος για να το δοκιμάσω. Βλέπεις άλλως <χι> τι κάνει με αυτό και άμα σου ενδιαφέρει γίνες εμέλος. Άμα δεν σε ενδιαφέρει δεν γίνεις. Απλά πράγματα. <χι> ε, στα βάζω πολύ την αθλειότητα του, του interface το οποίο δεν παλεύεται έτσι πραγματικά για <χι> μένα. Στο <χι> αυτό είναι ψυχολογικό. Εντάξει αυτό είναι ένα κουτάκι. <χι> τι καλό α <ας> πούμε. <χι> έτσι, και από κάτω ας πούμε, <χι> βλέπεις <χι> και από κάτω όλο το χύμα α πούμε, όλο το feed. Και στη γωνίτσα είναι Google-like Google βασικά θα έλεγα η παρουσίαση. Τέλος πάντων αυτό είναι το Friend Feed, έτσι όπως το είπαμε. Δεν ξέρω αν αναπαραλήψαμε κάποια χαρακτηριστικά μπορεί να ενδιαφέρουν. Α, ένα τέτοιο που βλέπω τώρα εδώ είναι ότι μπορείς να έχει καρτέλα που βλέπεις την κίνηση όλων των μελών. Και <Τιος> <ποιος? Τιος> <Τιος> ο Σοτέγιος τι έκανε. Ποιος. Ένας πίσω. Ο Γιαμανετώσει. Ο Γιαμανετώσει έκανε block not found, τα κατάφερε. Πολύ καλά. Πάνε, ε, η Μέλανη, ας πούμε, είπε ''Put five hours into work on a shot'' Α, να βάλεις και να βάλεις και μήνυμα good, Μπορείς να βάλεις και μήνυμα για να το δουν όλοι Ένα μικρό μνηματάκι Α, oh. Υπάρχει χειρολογική φυσία Υπάρχει και τέτοια δυνατότητα okay. Αυτά, oh, για την oh, WebView Διάβησε διά, διά, το οποίο είπε ο WebSan 11 Περίμενε Είναι αράβικο Και μπορεί να μου το διαβάσουν να γίνει τίποτα από αυτό Τι διαβάζουμε Ας κάθε διαβάση από τα ξ έτσι, αυτό θέλει. Έτσι, προτάσεις διασκέδασης σε αυτό το σημείο ε, η εξής μία για αυτή, τη, για αυτή την εκπομπή ε, ο λόγος για το χοροθεατρικό event Lord of the Dance το οποίο λαμβάνει φέτος χώρα μόνο στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι και την περασμένη φορά που είχε έρθει γιατί είχε έρθει και άλλη μια φορά πάλι μόνο στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει μάλλον μας συμπαθούν Ιρλανδί ε, στις Σήμερα και χθες, στο Θέατρο Δάσος. Δηλαδή 1 και 2 Ιουνίου. Ε, το συγκεκριμένο event έχει να κάνει με παραδοσιακό συζυαγωγικά ελληνικό χορό, γιατί ο ήχος είναι λίγο πιο καινοτόμος, δεν είναι δηλαδή η κλασική, παλιά, ο κλασικός παλιός ήχος με, με φλάουτα και τα σχετικά ας πούμε. Είναι λίγο πιο εξογονισμένος, 40 χορευτές, ε, οι οποίοι χορεύουν τον τοπικό αυτό το χώρο που είναι πρακτικά κλακέτες ε, Όλοι μαζί συνθρονισμένα για όσους είναι λάτρεις του, της Ιρλανδικής κουλτούρας το γνωρίζουν τι είναι αυτό ε, Ωστόσο ενδιάμεσα από τα μεγάλα χορευτικά αν μπορώ να το πω έτσι υπάρχουν μικρά σκετσάκια όπου σε, διά, σε ζευγάρια ή 2-3 άτομα Κάνουνε κάποια θεατρικά κομμάτια ε, Πράγμα το οποίο επιτρέπει στους πόλους να ξεκουραστούν λίγο γιατί όταν χορεύουν είναι πολύ επίπονο για αυτούς, πραγματικά ας πούμε Αλλά και δίνει μια ποικιλία ας πούμε στο event ε, Να πούμε λίγα λόγια για το όλο ε, θέμα Το ιστορικό α το πούμε του όλου event στις 2 Ηλίου 96, ο Michael Flatley, ο οποίος είναι και αυτός που οργανώνει και έχει φτιάξει την παράση αυτή ανέδρεψε για πάντα τα διεθνή θεατρικά δρόμενα ανεβάζοντας στο Point theatre του Δουβλίνου το Lord of the Dance. Η παγκόσμια εκείνη η πρεμιάρα πέρασε στην ιστορία ήταν πολύ επιτυχημένη και ανάλογη ήταν, ανάλογα επικριτική ήταν η στάση των κριτικών που αποθέωσαν από όλες τις στήλες την παράστηση, με αποτέλεσμα το LORD of the Dance να θεωρηθεί από την επόμενη και κιόλας μέρα το πολυζητημένο και το πιο εκθιαζόμενο μουσικοχωρευτικό υπερθέαμα που ανέβηκε ποτέ στο Δουβλίνο. Μόλις λίγους μήνες μετά τη θεαμητική του εκκίνηση, το συγκεκριμένο event ήταν πλέον η πιο επιτυχημένη διεθνής περιοδεία της χρονιάς, καταρρίπτοντας το ένα μετά το άλλο όλα τα recall πώλησης εισιτηρίων και διάθεσης του σχετικού βίντεο σε ολόκληρο τον απλόφωνο κόσμο. Επίσης, στην Αυστραλία διατέθηκαν 250.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 10 μέρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το βίντεο της παράστασης βρέθηκε στο νούμερο 1 των χριστιανιάτικων αγορών (έτσι, μάλλον για δώρα, φαντάζομαι), με πωλήσεις που το κατέθεσαν 12 φορές πλατινένιο. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το νούμερο. Μέχρι σήμερα, τη σκοπούλια του κόσμου έχουν διαθέσει περί τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα της παράστασης CD, DVD και βίντεο. Το σαντρακ του έργου έγινε χρυσό στην Αυστραλία, στο Καναδά και και το 97, τη μέσα από την χρονιά δηλαδή από ό,τι ξεκίνησε, ήταν η χρονιά του μεγάλου ρεκόρ. Ε, να πούμε ότι ε, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μεγάλος ντόρος και λίγο που το έψαξα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί διστήριο και για τις δύο μέρες. Ε, αυτό. Τώρα που είχε πέρα, το ξέρω. Πώς βγαίνει το σχολείο, πώς κατάσταση, πώς φαίνεται το είδε. Βασικά αυτούς τους είχα δει, δηλαδή κατά καιρούς τους στην τηλεόραση που έκανα διάφορα... Ναι, καιρός, σε διάφορες χώρες. Είσαι yeah, είναι... ...πέζαν φοβερή. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι είναι συγχρονισμένοι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συγχρονισμένοι και δεν κοιτούνται. Είναι δηλαδή το κάνουν... Α, έχει κάνει και ο Μεταξόπλος ε, μια φορά έχει χορέψει ένα κομμάτι από αυτό εδώ. Ε, στο... Ναι. σε κάποιο... FameStory, αν δεν κάνω λάθος, Μάλιστα. που ήταν κριτική επιτροπή. Πόσοι ώρες πέτρα Πόσο είπες εσύ? Ε, να σου πω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, ξεκινάει στις 9.30 και υποθέτω κάνα 3 ώρες, 2-2, 2-2.5 ώρες πρέπει να κρατάει κάπου πολύ. Ναι, γιατί σκέψου ότι, ότι χωρίστασε πάρα πολλά σκετσάκια και έχει και τα μεγάλα. Εγώ θα έλεγα, κατά μέσο ώρου, κάνα 2 ώρες θα κρατήσει. Αν ε, το σκεφτό αντίστοιχα και με ένα άλλο που είχε γίνει με σαν αφιέρνος στο ΑΜΚΟ που είχαμε προτείνει κάποτε και εκείνα ας πούμε δύο ορίτσες κράτησε κάπου Και εκεί. πόσο κάνουν το ευστήριο Το ευστήριο ανέρχεται στα 40 ευρώ για το γενικό κοινό και 25 ευθυντικό Το οποίο ευθυντικό θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, πολύ προσιτό έτσι, δηλαδή εντάξει και το... το ολόκληρο ευστήριο τσούζει λίγο αλλά σκέψε ότι βλέπεις και υπερθέαμα πρακτικά γιατί έχει ζωντανή μουσική και αυτό δεν είναι playback. Είναι 40 άτομα τα οποία χορεύουν και συνδυάζονται ένα και το άλλο Είναι χωριστά το άτομο πάει Κάπως έτσι Σύντο γεγονός ότι το βλέπεις και στο θέατρο θάσους που για μένα είναι πολύ ωραίο Εντάξει δεν είναι μεγάλο Ανοιχτό, δεν θέλω να πω Δεν είναι μεγάλο, η σκηνή δεν είναι όχι. Εννοεί από χωρητικότητα, ο άγγελος κόσμος Αν χωρητικότητα, ναι, χωρητικότητα Εντάξει, ναι να μας πει εντυπώσεις ναι. Θα κάνεις τα μετά. Τι, yeah. Θα υπάρξει ριβού, ναι. Λογικά. Οκ. Okay. αυτά τα the Dance. Επί, το, λοιπόν. επί του Lord of the Dance. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 35ο newscast, <σες> έφτασε στο τέλος του ο Κοίτα, άμα δεν σ' αρέσει το 3-5 να το λέω Μπορείς να το πεις 3-5 μου να κάνεις πάλι το ίδιο... <στατραβουδήσου> ναι. <στατραβουδήσου> <προς το στατραβουδήσου> να τραποδήσω εδώ Με τον blooper Ναι, το UFX Να το κάνουμε γι' αυτό το blooper για να Όχι, όχι, όχι, δεν θα τραβουδήσω. Ε, τίποτα δεν κάνεις σωστό ε, Κοίταξε, κάθε φορά εγώ κάνω το outro και βάζω την πινελιά μου την προσωπική μου... προς τον άποψη στο outro Επιτυχίας. Κάτι. κάτι. Μάλιστα. Θέλω να πεις το τέτοιο. Τι, τα κάνατε. Πάντως... Το, ε, τα φιολογήματα που θα πήγαινε στο τέλος... Για να κατάλαβε η αμύωτη τότε διαφέρεις. Ναι, πάντα το επιτυχαίνουμε αυτό. Δηλαδή λέμε στην αρχή ότι θα πούμε χαζομάρα το τέλος και πάντα λέμε. Είμαστε ε, ε, δεν είμαστε καλοί σε αυτό. Το βλέπεις. εδώ δεν χρειάζεται να πω ε, Ναι, απλά ήθελα να πεις. Αυτά είναι τα φιολογήματα που θα ξεκινήσουν. Κάποια. Το εφιολόγημα είναι άλλο πράγμα. Αν πράγμα. Το εφιολόγημα είναι... Αν πράγμα. Όχι, είπα κλασικές ιδίες. Είχα χαζωμάρες. Λίχα μια φορά λέω και βλακίος. Mm -hmm. Μια φορά έπρεπε κάτι άλλο, αλλά έγινε μετά τα άγκησα να το και το κόψαμε. Καλά βέβαια. Καλά <laughs> <Άς> βέβαια, ζυγιώνει ο άλλος. <laughs> λοιπόν, ε, όπως είπε και ο Χρύβος στην αρχή, αυτό ήταν το 35ο επεισόδιο του Newscast. Ε, που για μια, για μια ακόμη φορά έφτασε στο τέλος. Γιατί έχει ξαφτάσει. Ναι, <laughs> το τύριο επεισόδιο θα Δεν ξέρω, δεν θέλω να τελειώσω. Γιατί σου άρεσε πάρα πολύ και τις θα το τελειώσεις. Μάλιστα πολύ αυτό το σημείο είναι Ωραία λοιπόν, πάμε στο 36ο και στο 36ο. Και αυτό είναι το <laughs> <καλά> 36ο. <laughs> Γεια σας, <laughs> θα τους βρει το άγγελμα. Είναι <laughs> <laughs> <laughs> το 36ο, επειδή είναι... Καλά, άκουγα το 36ο σε δύο εβδομάδες. Είστε πανηδίν. Μην πεις σε πολλές γλώσσες. Το τον προλαβα. Είναι τόσο φυσικό. Είστε πανηδίν λοιπόν. Γεια σας από το χρήστο. εμένα.